Κυρίε Κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε Στο ράδιο άρτα Στους 101,5 FM στέρεο Πάκης Εδώ είμαστε με την εκπομπή Στον τοίχο Στον τοίχο Πάρασε το κεφάλι μαζί Κύριε Άρα, <στονίχο> ώρα. Λοιπόν μου λες λινάρα μου Στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο 2681 4060 Για να πάρετε το μπάκι σας <στονίχο> Κυρία μου και κυριέ μου Καλή σου μέρα όπου κι αν είσαι Φαντάζομαι <στονίχο> τελείωσε Πια δεν έχεις κανένα άλλο πρόβλημα Κυρία μου και κυριέ μου Μέσο Ιερού Ιντερνεδίου καλημέρα Μέσο Αέρος Αέρος καλημέρα Λάρισα Τίρνα, Βοβέρια Νάουσα Γεια σου ρε Βασίλη Καλή σου μέρα ε, Ευχαριστώ πολύ Για τα καλά σου λόγια για το άρθρο Αλλά δεν είναι έτσι όπως Με την εποχή του Του Μπάτση Ιστορία ναι. Ευχαριστώ και το, το φίλο σου Και για τα καλά του λόγια Κρήτη, Κύπρος Καλημέρα στην Κύπρο Art.fm μέσω Νικολάου Αμαράντου και Κοζάνη Κώστας Γιώνης και όλα τα ραδιόφωνα τα ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάκης Πάκημς κρένη μάνας Έλα να γίνεις πρόεδρος Λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Τι λέγαμε καλή σας μέρα Άλλαξη Ελλάδα Αυτή ήταν η αξιοπρέπεια κυρία μου και κυριέ μου Δεν ανατριοποιεί με το συζητάω Θα μου πει, όπω λέμε τώρα τόσο καιρό Μία θέση σφαχταριού είναι αυτή Για να βολεύονται οι μέτεροι Να κάνουν τα κόλπα τους κτλ Αλλά ρε Αλέξη Συγγνώμη ρε Αλέξη Δέκα εκατομμύρια λέμε τώρα Έλληνες Και άλλα 50 στο ξουτηρικό το μπάκι βρήκες ρε Αλέξη Ρε Αλέξη έλεος Βέβαια Εσείς τι ξέρετε τους ιερούς δεσμούς που έχει ο Πάκης με τα Ζουμέρκα. Αν τους ξέρατε, δεν θα είχατε εκπλαγή καθόλου. Ορίστε περίκαλο. Καλή σας μέρα. Όχι μου <noise> μου Ωρα να μην είναι αλλιώς η κατάσταση Τώρα να κόψουμε πέρα να ξεκολλιαστούμε Στο γέλιο Γεια σου ρε Πώς μπορείς που ο Δεν θα τον λέμε αλέξη τώρα Τον λένε Πόπη σαν τον προεδρό του Τον Προκόπη Μπράβο ρε Ακροατή Ωρα είναι δυνατόν Ωρα να μην είναι αλλιώς η κατάσταση Του μπάκι πού Πώς σου ήρθε Βέβαια επαναλαμβάνω Αν το πω καμιά δεκαριά φορές μέχρι να τελειώσει η χομ τους ιερούς δεσμούς που έχει ο Πάκης Με τα ζουμέρκα Δεν τους γνωρίζετε Γι' αυτό ακριβώς Το λόγο νο, ε, Μόλις το άκουσα κι εγώ ας πούμε Μου ήρθε μία ε... Έλα Γιάννη τι έγινε Τώρα γίναμε Πάκη πάκη Για Κάτσε να διαβάσω Για <laughs> να έχουμε ζουραθεί Γιάννη Ναι Γίναμε Πάκι Στάν! Μου έστελε ένα μήτημα εδώ φίλος ο Γιάννης. Γίναμε Πάκι με Ήττα Στάν! Πάκι Στάς! Ωχ, Γιάννη μου, τι τραβάμε; Έλα, πήρη καλό! σου, Πάκι! Λε! Λε! Έλα μωρε, πτή... καλά το μπάκι ρε δε μιλάμε πρέπει π... ναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει ρε που το μυαλό σου, το μυαλό σου κολλάει σ' αυτό Ναι μωρε, ναι, τάπε, εντάξει μωρε, ναι μωρε, ναι μωρε, γεια σου, γεια σου πάκι φούρναρη Για σου, γεια σου, γεια σου Δε μωρε τότε μωρε, έλα καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Πακιστάν, γεια σου ρε Γιάννη καλά και φοβερό, γίναμε Πάκιστάν, έλα. Από σήμερα όλοι θυμαστε πάκιδε. Γεια σου Πάκη, θα λέω ένας τελεύτερος, γεια σου Πάκη, μα τι περυφάνια, τσιρνιάσαμε σου λέω, έχουμε τσιρνιάσει. Ορίστε. Ορίστε. Δεν, ναι. δεν. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια να σου πω κάτι. Αν δεν δε, δε ξέρεις τους ιερούς δεσμούς του Πάκη με, το, με τα τζουμέρκα, και ούτε είμαι διατηρημένο να σου πω δηλαδή. Λοιπόν, σε έλεγα παλιά τώρα πάλι τα ίδια. Θα λέμε ότι λέγαμε μετά πριν από 10 χρόνια. Λοιπόν, τότε που έκανε τα κατορθώματα ο Πάκη, καλά λέω ακράτη. Όλα, όλα συνάδουν. Το παπάκι πάει στην ποταμια Πάκη ποτάμι, όλα όλα συνα... όλα έχουν μία συνέχεια. Ρε Αλέξη Ρε Αλέξη, γι' αυτό έσκας, κράταγα και εγώ την ανάσα μου για την αξιοπρέπεια την κράτησα φούσκωσα ο άνθρωπο. πόσο να την κρατήσω και μου πέταξες στη Μούρη τον μπάκι, τον μπάκι ρε Αλέξη τον μπάκι ρε Αλέξη που πως καλά και εγώ ξέρω πως σουρτε. Εντάξει. Άλλοι δεν ξέρουν. Παρακαλώ. Μας πήγαν τα πάκια. Ελα Άλεξη. Το μπάκι. Τόσο δες, τόσο. Τέτοιους δεσμούς και εσύ. Γιατί μας είπε ο Αλέξης. Χρειαζόμαστε ένα πρόεδρο δημοκρατίας με αποδεδειγμένη δημοκρατική ευαισθησία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και να χαίρει τις εκτίμηση τόσο στην κοινωνία όσο και στη Βουλή. Καλά, στη Βουλή σίγουρα χαίρει τις εκτίμηση, διότι τα σφαχτάρια της κονόμας, αλλά στην κοινωνία, κοινωνία γελάει. Ακόμη και η δεξία στρούγκα αυτή τη στιγμή, η Αλέξη μου, γελάει με τον μπάκι. Παρακαλώ. Έλα! Έλα ρε δεν υπάρχουν ονόματα σήμερα είναι οι όλοι πάκιδες Ναι Ναι Τι να... πω Γιατί αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή με ποιον συγκυβερνάει, με τον Καμένο δεν συγκυβερνάει Τι είναι ο Καμένος Α, κοίτα μην εκπλαγείς και δεις τι μια καμιά με μέχρι να σαμαρά και σου φύγουν τα πάκια μετά. Καλά, εντάξει, μην πολύ... Έγινε. Έγινε, έγινε. Να είσαι καλά φίλε μου. Φίλε μου πάκι, που την πρέβεζα, <laughs> του πάκι. λοιπόν. Ε, Μάμε αυξημένη πλειοψηφία σε πάνε Μάμε μειωμένη πλειοψηφία σε πάνε Μάμε μπιτ πλειοψηφία σε πάνε Αφού την κατάσταση τη βλέπεις Άστο τι γίνεται εδώ μέσα Δεν βλέπεις αγαπητέ μου τι, τι σου λέει ο Γιούγκερ α πούμε, ορίστε Μουσική Γίναμε Πακιστάν ρε <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραία, ωραία Πάρτε τηλέφωνο, άλλος ακροατή. Ό,τι και να γίνει λέει ο... ο Αλέξης θα μας φάξει με τον μπαμπάκι. Με τον μπαμπάκι θα μας φάξει Πάρτε πείτε κανένα ωραίο παιδιά Από αυτά που λέτε Αλέξη μου ο Πάκης είναι αποδεικμένα Δημοκράτης Τώρα τι, άντε όλοι τώρα σήμερα Από χθε βράδυ γένεται στο διαδίκτυο Το έλα να δεις Το έλα να δεις γένεται στο διαδίκτυο Τι τον Μπάκι Ζούπερμαν Τι τον Μπάκι να παίζει καράτε την ώρα που τρώει Ξύλο ηλιά από το χασιδιάρι Τι σου λέω γίνεται στο διαδίκτυο Πανηγύρι Ποιο γελίο πρόσωπο Πρόσεξε τώρα ποιο γελί... Καλά θα μου οι άλλοι που περάσατε τι ήταν Πιο γελίο πρόσωπο Εντάξει μπορώ να λέω οτιδήποτε γιατί ακόμα δεν ορκίστηκε Δεν είναι πρόεδρος Δεν θα πάω μέσα για το ναι. Λοιπόν Ποιο γελίο άτομο Δεν είχε αυτή η δεξιά γαλάζια Στρούγκα να προτείνει ρε Αλέξη Αλλά επαναλαμβάνω Επαναλάμβάνω, εμείς δεν εξεπλάγημεν διότι τους ιερούς δεσμούς του Πάκη με τα Τζουμέρκα τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Κρατάνε εδώ και πολλά χρόνια. Εκείνο που δεν γνωρίζαμε είναι οι σχέσεις του Αλέξη με τον Τζουμέρκο, με τον Πάκη και τον κόλπο. Από ό,τι αποδεικνύεται λοιπόν το κόλπο είναι πολύ μεγάλο. Το Πάκη ρε Αλέξη! που είναι δημοκράτης και χέρι το αίσθημα της κοινωνίας εδώ σου λέω γελάνε οι νεοδημοκράτες έχουν ξεπαντωθεί στο γέλιο με αυτή. <laughs> <laughs> και τι μας, ε, τι μας είπε θα ψηφίσουμε Παυλόπουλο γιατί στο πρόσωπό του βλέπουμε έναν ευρωπαϊστή μετριοπαθή πολιτικό και ιστορικό στέλεχο της παράταξής μας γεια σου νέα δημοκρατία με τα ωραία σου με συγχωρείς που απευθύνομαι σε σένα Είσαι νέος άνθρωπος Σε έχω μεγαλώσει στα γονατά μου Αλλά θέλω να σου πω το εξής Για ποιες μεταρρυθμίσει μας μιλάς Περνάνε οι Περνάνε εβδομάδε, εβδομάδες Μία ο Πάκης, μία ο Βαρουφάκης Όλα σε Άκης είναι γαμότο μου Λοιπόν Και οι μέρες περνάνε Και η κατάσταση δυσκολεύει Αλέξη Βγήκες με πάκηδες και μπουκώνοντας τους και και άλλο. Τον άνεργο, θα τον... Τι θα γίνει με τον άνεργο Αλέξη Τι θα γίνει με αυτή την Πρόσεξε είπαμε ότι είσαι αριστερός Και φέρνεις την ανατροπή και την αξιοπρέπεια Να σου κάνω μια ερώτηση Αλέξη μου Ξεσκίστηκε ο κόσμος Κανασλογαριασμός της ΔΕΗ Του ΟΤΕ ε, φόρον ξεσκίστηκε Όλα προ τα πάνω πάνε Αλέξη μου Σε αυτά θα ρίξετε καμιά ματιά Αλέξη μου Εντάξει τώρα θα έχουμε τον πάκι Γελάμε τι να κάνουμε τα έλα πάκι, Έλα παρακαλώ Μας μ' άρεσε με, με, Κίνησε ο Τέντζερης Αλέξης Και βρήκε τον Καπάκι Ωραίο μάρεσε άρεσε και αυτό okay. Πριν ανακοινωθεί αυτό κυρία μου και κυρία μου Έγραφα στο χθεσινό άρθρο Το μαλάκα της παρέας Ένα άρθρο έτσι το λέω, ο μαλάκα της παρέας, όποιος θέλει να μπει στο δίχτυο να το διαβάσει. <μ Learn> λοιπόν, δηλαδή, -δη -δη σου λέω και πάλι δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης. Παρακαλώ. Βουηχατήφ κοιμική Πώς την είδες, την ιστορία του πάκι. <mhew> είσαστε ευχαριστημένοι, ναι είσαστε ευχαριστημένοι. Μποah, τρελαίνω με, σιρνιάζω. Πρώτη φορά πακιστανικά Έλα, γεια, Μία ενθουσιασμένη τηλεακροάτρια Η γνωστή βοηθάτη τη και ξένα παντρευτού και εγώ η καημένη Είναι ενθουσιασμένη Μου είπε τολμώ να πω Πρώτη φορά πακιστανικά Γιάννη φοβερό έγραψες Γίναμε Πάκιστάν τέλος Πάκιστάν γίναμε, έληξε Λοιπόν Λοιπόν τι σου λέγα μεγάλε Για το άρθρο λοιπόν Σου λέγα; Έγραφα λοιπόν αυτό το... το άρθρο Όπου για το μαλάκα της παρέας αναφερόμενο στην Ελλάδα Λοιπόν Θεοδοσία κάτι για τη φωτογραφία που είναι στο άρθρο Τζάπα χτυπιέσαι Κανένας δεν είπε κουβέντα για τον Ιωσήφ Κανένας Μη μου, μου... στεναχωριέσαι Λοιπόν ε, Τι ήθελα να σου πω ναι. λοιπόν, άρθρο... Και καχάθω εκεί μέσα διάφορα να πούμε και μετά από ώρα, λέω: Δεν γίνεται, δεν αλλάζει. Όχι να αλλάξει. Τι να αλλάξει. αλλά ποιο περιμένει να αλλάξει. Τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά δεν έχει πάτο αυτό το βαρέλι. Έχει πάκι. Το βαρέλι δεν έχει πάτο, αλλά έχει πάκι. Δεν έχει πάτο, ρε παιδί. Θα μου πει: Τι, δεν βλέπει του βουλευτέ που εκλέγουν. Δεν βλέπεις γύρω σου τι γίνεται. Πρόεδρο Δημοκρατία ήθελες και εσύ. Κανένα σοβαρό και άξιο άνθρωπο. Παρακαλώ. Το Βαρέλι έχει πάκο Το, βάρε... <laughs> <laughs> το Βαρέλι δεν έχει πάτο Μου λέει ένα στενιά Έχει πάκο <laughs> Λοιπόν βεγάλε που λέει Θα είπα Να σας ενημερώσω Ανάμεσα στον στο Πάκο και στο Πακιστάν Ότι Επειδή πάρα πολλοί φίλοι Μου στέλνανε ε, ε, ε, Κάποια mail Μη βρίσκοντας στα αυτές τις έρευνες και τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει για τους νόμους, για τα αρχαία για το... την Ευρώπη των Εβραίων και όλα αυτά που λέγαμε παλιότερα αποφάσισα λοιπόν να κάνω καθαρά δημοσιογραφικό το τη σελίδα του τοίχου έγινε λοιπόν μια ηλεκτρονική εφημερίδα από χθε, οποία, στην οποία εκτός από το άρθρο καθημερινά ή το editorial αυτό τελος πάντων θα βρίσκεται και τις ειδήσεις όπως πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να αναφέρονται σε μία ηλεκτρονική εφημερίδα. Έχει διάφορα θέματα πέρα από τις έρευνες, τα δικά μας, τα ρεπορτάζ, όλα αυτά και τα διάφορα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη Ελλάδα και το χωριό Γη. Οπότε λοιπόν στην ίδια διεύθυνση, ακριβώς γι' αυτό δεν άλλαξα διεύθυνση, μπορείτε να ενημερώνεστε και για τα ρεπορτάζ τα δικά μας, αλλά και για την τρέχουσα επικυρότητα, πολιτική, τι συμβαίνει στον κόσμο και διάφορα άλλα τέτοια επίσης είναι και το αρχείο των εκπομπών εκεί θα τα δείτε όποιος μπει και ασχολείται με το ε, το Ιερό Ιντερνέδιο μπορείτε λοιπόν να το, να το επισκεφτείτε και να δείτε και τα θέματα με τα οποία ξεκίνησε και να το διαδώσετε και όλα στους φίλους σας το Ιερό Ιντερνέδιο στον τοίχο λοιπόν άμα βαρέσατε στο Google θα σας βγάλει κατευθείαν στον τοίχο σε αυτό το ηλεκτρονικό περιοδικό Το οποίο δημιουργήσαμε Από χθες Κυρία μου και κυριέ μου Τι κάνω εγώ τώρα θέλω πάκι Λοιπόν αμάν ε, Ο Παπαντρέο έπαθε κεφαλικό Γιατί έμεινε κάγκελο λέει, Με την εκλογή Παυλό <laughs> έλα, έλα έλα έλα Είναι το πακιτούμ είναι στα αρθινάρε παιδί του Πακιτούμ Είναι του Πακιπάκιτούμ <laughs> Ναι ναι ναι Μου θυμίζει ένας παλιός ακροατής εδώ παλιά αναφερόσου να λέει στα πακετούμια. Στα πακετούμ Που έτρωγαν εκεί οι συμμορίτες της πολιτικής να πούμε. Οπότε πρε, όλα πάνε μαζί. Πάκι Του πακιτούμ Είναι στα αρθινάρε. Δεν είναι πακετούμ. Είναι πάκι του πακιτούμ. Θα φάμε κανένα Ο Παπαντρέα λοιπόν Λιμπών έμενε μεγάλο εκάγγελο του. Φύγει και τελευταία τρίχα την καράφλα. Κρίμα και ντροπή μας είπε ο Γιωργάκης Ξέρει και το κρίμα και την ντροπή ο Γιωργάκης, ναι. Ένας πρωθυπουργό της Εραστεράς Να μετατρέπεται σε πλυντήριο ευθυνών μιας κυβέρνησης εμπριστών Γεια σου Γιωργάκη ομορφάντρα <laughs> <laughs> Ομορφομυαλό εννοούμε <laughs> Λοιπόν το θέμα το σχόλιο Το σχόλιο αυτό το οποίο έκανε ο Γεώργιος Αφορούσε τις πυρκαγιές τη. Λογικά την, την εποχή του καραμαντή στην Πελοπόννησο. Τότε που ο ίδιο. Ε, τώρα σου είπα: έπρεπε να έχω τηλεόραση εγώ για να στα δείχνω αυτά. Ναι, ε, ναι, δεν γίνεται με το μικρόφωνο. Ο ίδιο, επισκεπτόμενος με το επιτελείο του, ένα κάρο σκυλιά εκεί καλοθρεμένα για να ξέρει, πρέπει να πηγαίνουν αυτοί εκεί, γέλαγε και όταν τον σκούντιξε ο διπλανό του και του είπε: Κάμερα, κάμερα, τσακ πήρε το περίληπο ύφο και τον στήσαν μέσα τα καμένα να τον φωτογραφίσουν. Κυρία μου, για κυρία μου. Δεν βρίσκεις έναν άνθρωπο Πώς λέει η Ρίτα, δεν βρήκα έναν άνθρωπο Τον πόνο μου να νιώσει Παρακαλώ Ναι, ναι, ελάχξη ναι ναι, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι Ναι, ναι Να τα πούμε, ρε φίλε μου ακροατή Σήμερα θα βοά το δίκτυο και οι εφημερίδες Θα βοούν θα βοούν κυριολεκτικά για, τις, για αυτά που μου είπες Για τις 870.000 προσλήψει, Προσλήψεις Προσκλήσεις ουσιαστικά Που έκανε ο Πάκης Επί Υπουργείας του Για τη Ζαρδινιέρα Για τα, τα ειρωνικά χαμόγελα Και τη βραδιά που σκοτώσαν τον Γρηγορόπουλο Τι ε, Τι Λοιπόν για τη Ζαρδινιέρα Με τον Πάτσο το, με τον, τα, τα, Ο Πάκης Δηλαδή κάτι τύπη από τον Πάκη, σαν τον Γιακουμάτο Είναι οι πυλώνες Της γαλάζιας Τρούγκας Οι οποίοι δηλαδή Α, δεν ξέρω δεν ξέρω με Δηλαδή είμαι, αλλά σου λέω και πάλι Παρακαλώ Έλα ρε Πάκη Έλα ρε, έλα ρε Έλα πες κανένα έξυπνο ρε Πες κανένα έξυπτο Έλα, γεια, γεια, γεια Έλα Έλα Γιάρε, πες κανένα έξυπνοροί πνορί! να τα πούμε λοιπόν, Ποιο, πούμε ο, ο, ποιος, τώρα ο Πάκης οι 870.000 προσλήψεις του Πάκη μας μάραναν Εδώ ο άλλος βγήκε προχθές αριστερός άνθρωπος Και πήγε και μπούκωσε του συνδικάλες Το πρώτο που έκανε, ορίστε πέρα καλό. Παρα... Πάκης γεια σου, Πάκη Χάπατο Έλα, τι έγινε Άλλαξε η ζωή σου. Άλλαξε η ζωή σου, ε. Άλλαξε και εμένα. Εμένα. Εμένα, άλλαξε. Άλλαξε η ζωή μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει χώρα πια σαν την Ελλάδα. Τέλος. Τελείωσε. Τελείωσε. Ε, Γεια σου, πακο, πα, Πάκι Χαπάτο, Γεια σου. Γεια σου. Ε, θα σου βαλάξω όνομα εσένα. Θα σε λέω Πάκι Χαπάτογλου. Λοιπόν, ε, μπορεί να παραξηγηθήκαμε από κάποιου. Όταν ε, βλέποντας τις κινήσεις, τις οποίες ξεκίνησαν οι, οι δίθεν αριστεροί, αυτοί οι οποίοι το παίζουν αριστεροί, είπαμε ότι είστε χειρότεροι από τους προηγούμενους. Από τους προηγούμενους, σαν μαροβιλνιζοτοκουλέλιδες, αυτά ήταν αναμενόμενα. Βουτυγμένοι στην ξεφτύλα, στην προδοσία, σε όλα αυτά τα πράγματα, οδηγούσαν το, το οδηγούσαν, το βουλιάσαν το καράβι, αύταδρο. και ήρθατε εσείς. Και βγήκε ο κόσμο στι πλατείε για ανάσα αξιοπρέπεια. Πόσο να την κρατήσω, Ούτε βατραχάνθρωπο να ήμουν, Πόσο να την κρατήσω αυτή την ανάσα. Και έρχεσαι ρε Αλέξη και μου πετά τη μούρη Τον μπάκι, Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Είναι, είναι μια χώρα αξιοπρέπεια, μπορεί να έχει πρόωρο δημοκρατία. Έναν αναξιοπρεπή, ε, θα λέγαμε άντρα. Θα λέγαμε ένα, αναξιο, ένα αξιοπρεπή πράγμα. Ένα αναξιοπρεπές πράγμα. Θα, όχι απάντησέ μου δηλαδή, μια απάντηση. Θα με πάρει ένα σεριζέο και να μου πει ρε σύ βούλος το ρε πα το και το ένας Ριζέος να με πάρει αγαπητός φίλος από τα παλιά α πούμε γιατί είχαμε και τέτοιους φίλους παλιά μετά δε μας ναι. να μου πει ρε παλουγάρι μου τον Πάκι δηλαδή γίνεται αξιοπρέπεια με, με τους Πάκηδες της ζωής γίνεται αξιοπρέπεια δηλαδή ο Πάκης τώρα θα είναι θεσμό μεγάλε το καταλαβαίνει, ο Πάκης ο Παυλόπουλα! Ουπάκια! Ουπάκια! Χαλιά! Ουπάκια! Θα είναι θεσμό! Ουπάκη! Για ποια, ποια αξιοπρέπεια μιλάμε? Τι αλλαγή, τι, τι, τι μεταρρυθμίσει, Ρεαλέξη, να κάνεις Τι μετε, φάνηκε από την, απ την πρώτη μέρα, από την πρώτη ώρα. Όχι ότι δεν το γνωρίζαμε. Χωρίς να κάνουμε τους προφίτες, Σας ξέρουμε καλύτερα και απ τα σόβρακά μα. Από την εποχή, όχι τη ΕΔΑ, του Ρίγα Παρακαλώ. Κοίταξε ο καθένας ε, Θα σου πω κάτι αγαπημένο μου ακροατή Και μπορεί να γίνω αυτή τη στιγμή κακός Αλλά εξ κρίνουμε Τα αλότρια Δηλαδή είναι σίγουρο Σίγουρο ότι ένας άντρας Την ώρα που έτρωγε ξύλο ηλιάνα η κανέλη Δεν θα τίνεζε το σακάκι του Να... Φύγει το νερό που πήγε από το ποτήρι επάνω Θα σηκωνόταν να γλιτώσει Το λεγόμενο αδύναμο φίλο Από την μανία Του κασιδιάρεως Ή του χιψή επιτιθέμενου Οπότε λοιπόν Τον αναξιοπρεπή Αυτόν τον αναξιοπρεπή Τον υποτιθέμενο άντρα Έβαλε πρόεδρο δημοκρατίας Θα μου πει, θα μπορούσε να βάλει κάλλιστα γυναίκα Η αξιοπρέπεια δεν έχει φύλλο Έχει φύλλο η αξιοπρέπεια Λοιπόν Οπότε, εξιδίων κρίνουμε τα αλότρια. Είναι πάγια η κατάσταση. Λοιπόν, αλλά είναι δυνατόν, δηλαδή, ας πούμε τώρα, εντάξει, πέρα από τις παπαριές που ακούς από τα επίσημα όργανα της Νέας Δημοκρατίας, ο Νεοδημοκράτη τώρα τόσο βαμμένος, εδώ γέλαγε το, γέλαγε το σύμπαν και γελάει το σύμπαν με τον Μπάκι. Είναι αυτό τώρα, είναι το πρόσωπο της Ελλάδας, θα μου πεις ρε παπάρα, χθε είχε. Παπάρα, μας παπαράκης, ναι. Χθε είχε στο άλλο πρόσωπο τη Δημοκρατία τον Μπαπούλια Πριν είχε στο Στεφανόπουλο. Εντάξει, δεν λέω. Αλλά εδώ είπαμε πρόσεξα. Αυτά τα κάνανε οι προηγούμενοι. Εδώ έχουμε αλλαγή. Έχουμε ανάσα ανατροπή. Έχουμε αξιοπρέπεια. Του μπάκι, ρε παιδιά, με τον μπάκι. Θα, θα σκάσω από την αξιοπρέπεια. Θα κάνω μπάμα απ την αξιοπρέπεια σήμερα. Του μπάκι, ρε πούσι μου. Λοιπόν, ας τελείωσε. Έχουμε τον πάκι. Γεια σου, πάκι, τι χαμπάρια. Προχωράμε στην ανατροπή. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Να πάμε, επειδή με πάκιδες και βαρουφάκιδες και όλο αυτό το show η θηλιά σφίγγει περισσότερο και τη θηλιά την καταλαβαίνουν αυτοί που καταλαβαίνουν και αυτοί οι οποίοι δεν είναι βολεμένοι. Εντάξει, Ακή καταντήσαμε. Η νέα πρόταση Βαρουφάκη είναι αυτό που περιμέναμε μεγάλε. Να ζητήσει, πρόσεξε, παράταση δανειακή σύμβασης, αλλά όχι με το 100%, 100 των όρων του μνημονίου. Κατάλαβες? Διαφορετικά. Η ελληνική κυβέρνηση οπότε λοιπόν ξεκίνησε, έβαλε την όπιστε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεχθεί δάνεια με όρους ή με νέο, ένα νέο ενδιάμεσο πρόγραμμα δανεισμού, μέχρι την τελική συμφωνία του καλοκαίριου. Και όπως λέγαμε χθες αγαπημένε μου τηλεακροατή, τηλεακροάτρια και τηλεακροατόπουλο Το θέμα δεν είναι αν θα λέγεται μνημόνιο, αν θα λέγεται μεσοπρόθεσμο, αν θα λέγεται τουλούμπα ή αν θα λέγεται κουρκουμπίνι Το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα καλύτερο Αντίθετα τα πράγματα θα, γίνουν, θα γίνονται χειρότερα διότι οι αχόρταγοι κατακτητές θέλουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα και όταν σας λέγαμε Επί πάκι Και ε, Σαμαροβενιζέλων Απευθυνόμενος τους φίλους δημόσιους υπάλληλους Ότι Προσέξτε έρχεται η σειρά σας Περιμένετε Περιμένετε σου λέω Οπότε να δω τότε ποιοι θα κατεβαίνουν στις πλατείες Υπέρ της κυβερνήσεως Θέλω να δω τότε ποιοι θα κα... κατεβαίνουν στις πλατείες Και από ποια μάτ θα τρώνε ξύλο Τα γαλάζια τα ροζ ή θα βάλουν τον Πάκη μπροστά, βάλει τα στήθια του οπάκι για Πάκη Οπότε λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, ακούσα way, Ακούσαμε και το αφεντικό του Σόιμπλε χτες, να πιάνει αδιάβαστη την κυβέρνηση Λέγοντας ότι δεν υπάρχει δανειακή σύμβαση για να γίνει παράταση. Είπε το αφεντικό Σόιμπλε, Η Ελλάδα, η Ελλάδα του πάκι πια! Η Ελλάδα του πάκι ρε! Λοιπόν. Έχει υπογράψει πρόγραμμα διάσωση, δηλαδή μνημόνιο και όχι δανειακή σύμβαση. Τι να προτείνουμε λοιπόν, είπε το αφεντικό το οποίο ονομάζεται Σόιμπλε, Κατάλαβε. Μεγάλε, τα άλλα όλα είναι κουρκουμπίνια. Να παίζουμε μεταξύ μα, να περνάνε ώρε και ημέρε με τι πλατείε και τι συναυλίε μπροστά στην ΕΡΤ με Παλαιστινιακέ μαντήλε και τα πάκια. Παρακαλώ. Βέβαια έχει δίκιο. Ναι. Έτσι, κοστά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Φυσικά έχει δίκιο αγαπητέ μου, ο Σόιμπλε. Δεν υπέγραψε καμία δανειακή σύμβαση. Υπέγραψε πρόγραμμα διάσωση το οποίο του. Που η Δανειακή Σύμβαση είναι απόρρια του προγράμματο. Οπότε, τι πα και του λε αυτή τη στιγμή του Σόιμπλε, θα μα τρελάνετε. Δηλαδή, πόσο ακόμα θα δημιουργείτε ήρωε τη πορδή, καρτούν ήρωε. Καταλαβαίνετε μία φορά, θα καταλάβετε τελικά τι, το δούλευμα που μα ρίχνουν. Μία ρεπουλάκι μου. Έ, έχει απόλυτο δίκιο ο Σόιμπλε με αυτά που λέει. Ποια Δανειακή Σύμβαση, δεν υπέγραψε Δανειακή Σύμβαση. Πρόγραμμα διάσωση υπέγραψε, μνημόνιο. Του οποίου είναι απόρρια η δανειακή η κατάσταση. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, σου λέει ο Σόμπλε, πήγε στο Ρετυρέ, περνώντα από το Ισόγειο, το πρώτο από το Δόμπ, καταλαβαίνει. Αυτό το απλό σου λέει ο Σόμπλε. Αλλά ο Βαρουφάκη φοράει του μπάρμπιρις του Κασπόλ. Το φουστανέλα μπάρμπιρις μεγάλε. Έχει ξαναδεί φουστανέλα μπούλμπερις. Λοιπόν, ναι. Και του γλέψει εσύ στα φόρα, εκεί στα φόρα, του άντρακλα, του μπέδαρου, του, του, του, του, του στριφογυριστό, που τα κάνει να πούμε κάτσε κάτω σου, έμπλεκε και, και τρέμουν όλοι. Ο ήρωάς σου μεγάλε. Ο ήρωά σου μεγάλε και η ελπίδα σου. Δεν είναι εκείνο που ξεχνά είναι ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Άρα θα πεθάνει πριν την ελπίδα. Πολύ ωραία, διάβαστο αρθράκι το χθεσινό. Οπότε λοιπόν θα ήθελα να δω το σχε... ένα σχέδιο Μέρκελ ανάλογα του σχεδίου Μάρσαλ. Προσέξτε κουβέντες Έλληνα αυτές. Πιστεύω ότι ένα σχέδιο Μέρκελ για την Ευρώπη θα ήταν μια εξαιρετική εξέλιξη. Βαρουφάκης, Εφα. Αυτά θα λέει ο Βαρουφάκης. Ο Έλληνας που πάνε ανατρέψει την Ευρώπη μαζί με τον Τζίπρα ζητάει σχέδιο Μέρκελ. Καταλαβα... Ρε, ρε ρε, ρε θα, θα, θα, θα ζουρλαθώ εντελώς. Απ' τη μία έχω τον μπάκι, θα... μάλλον με τον μπάκι θα λυθούν τα θέματα. No... Και απ' την άλλη έχω τον βαρουφάκι. One... Κατάλαβες, ποια είναι η διαφορά. One... Καμία. One... Σούργελα είναι και τα δύο. One... Απλά, ο ένας είναι δημιούργημα του ΣΚΑΙ και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Yeah. Τον έκαναν αριστερό yeah. βουλευτή και υπουργό... Στην αριστερά Και ο άλλος είναι ο γνωστός Πάκης Εκατό χρόνια στην Ελλάδα Σούργελα και τα δύο Τι να περιμένω λοιπόν από τα Σούργελα Οπότε κυρία μου και κυριέ μου Ά, Περίμενε Διότι όπως σου έλεγα χθες θα έχουμε την εσωτερική τρόικα Κίνσου Σαμαράς Ανησυχώντας και πήρε τηλέφωνο το Βενιζέλο Πήρε τηλέφωνο του Θοδουράκη Τον ποτάμι. Και θα δέχτηκαν το κάλεσμα και ο Θοδωράκης και ο Βενιζέλος. Εντάξει, εντάξει, ο Βενιζέλος το δέχτηκε γιατί του είπε θα βάλω και μια γουρνοπούλα. Τη φέρουν κάτω να πούμε από την Πελοπόννησο. Έλα. Ο Θοδωράκης, εντάξει, είναι... Του είπε θα σου δώσω κανένα να πούμε. Ορίστε, παρακαλώ. Α, Κάτσε, μου, Περίμενε, μου, Περίμενε, μου, Περίμενε. Τι β και την ώρα που τους έλεγε τους πήρε τηλέφωνο Και τους λέει ο Σαμαράς ε, Έλα Βαγγέλη θα σου έχω γουρνοπούλα. Ε, ο Βαγγέλης έκανε τέτοια Του λέει είμαι σε δίαιτα Να πούμε δεν μπορώ να έρθω Του, του γύρισε να πούμε Ο Θοδωράκης του είπε ναι, βάλε κάτι παραπάνω Μα δεν έχω είμαστε σε φτώχεια αυτή τη στιγμή Και έτσι κυρία μου και κυρία μου δεν δέχτηκαν το κάλεσμα του Σαμαρά Για να κάνουν φιλοευρωπαϊκό μέτωπο Να, να γίνει τρόικα τσι τηρικής Κατάστασης Τώρα που έχουμε και τον Μπάκ yeah, be... Αλλά θα συναντηθούν σήμερα Με τον Τσίπρα Ο <laughs> Φενιζέλος και ο Θοδωράκης Οποταμίσο <laughs> Γεια σου ρε Αλέξα <laughs> <laughs> Λοιπόν σου λέω, καλά μου που τηλεακροατήσεις προχθές, εγύ περίμενε μου λέει. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα είναι δικοματική. Σε λίγο, μου λέει, θα λαχταράς από αυτά που θα γίνονται. Τι είδατε εγώ να λαχταράω. Εγώ δεν έχω λαχταρίσει μάλα κι άλλα. Εδώ δεν λαχτάρσα χθες. Μόλις άξα το μπάκι μου. μπάκι μου! Μπάκι! Έλα να δω για τις πρόεδρους της Δημοκρατίας! Χαμός, κυρία μου και κυρία μου! Α, μου Α, πω, πω, τι μας λέτε ρε παιδιά τώρα Έφυγαν 20 δις Απ' τις ελληνικές τράπεζες Και φοβούνται οι τραπεζίτες Ότι αν δεν υπάρχει συμφωνια Ελλάδας δανειστών Τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Δεν θα μας δώκει φράγκα Ρε τραπεζίτες ξυπνήστε ρε Έχουμε τον πάκι πρόεδρο Είναι τελειωμένα Ήρθε η ελπίδα Ήρθε η ανάπτυξη Ήρθε η ανατροπή επιτέλου! Έγινε η το Τον μπάκι, ρε μου Πού τον βρήκες Κυρία μου και κυρία μου τι έγινε Άμαστε oh, Ξεκινάμε Καταθέτουμε νομοσχέδια προς ψήφιση στη Βουλή <laughs> Αριστεροί είμαστε τέλο πάντων θα καταθέσουμε Να κάνουμε μια ερώτηση Πάλι θα ρωτήσουμε Οι 500 μνημονιακοί νόμοι Και τα 6-7 Τροπολογίες Τι θα γίνει με αυτούς θα πάνε για υπογραφή του Μπάκη λοιπόν. Οπότε λοιπόν ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τα, ε, Με 14 νομοσχέδια Ανάμεσα στα οποία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό Είναι πο σοβαρά θέματα Η κατάργηση προσωποκράτησης Χρέη στο δημόσιο από τις 5.000 ευρώ και, και πάνω απ' όλα μεγάλα, μην ξεχνάμε την επαναλειτουργία τη ΕΡΤ. Δηλαδή, πρέπει να σταματήσει, εγώ θα πρότεινα να σταματήσει η Ελλάδα, να θυσιαστούν καμιά δεκαριά χιλιάδες, ε, στο Βομόρε, παιδί μου, ε, Έλληνε, Ελληνόπουλο, Ελληνίδε. Πρέπει να ανοίξει η ΕΡΤ οπωσδήποτε μεγάλη. Δεν κάνει η δημοκρατία χωρί ΕΡΤ. Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια δεν έκανε η ΕΡΤ χωρί δημοκρατία, τρώγοντα τον Άμπακο. Τώρα λοιπόν δεν κάνει η επαναπρόσληψη απολυμμένων υπαλλήλων, αυτά είναι που ενδιαφέρουν μεγάλε την αριστερή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Το μεροκάματο του οικοδόμου, του αγρότη, του, του ελεύθερου επαγγελματία, του... δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει την πραγματική ζωή και ζει μόνο από το χατζηλίκι του μπαμπά και από τα δανεικά, λοιπόν, δεν ξέρει τι θα πει παραγωγή, κέρδος, Όφελος, πες το όπως θέλεις Σε έναν καπιταλιστικό κόσμο Το μόνο που ξέρει είναι δανικά Και χαρτζηλίκη από τον μπαμπά Έτσι λοιπόν το πρώτο το και κύριο μέλημα Όλων των νέων άεργων Διότι είναι άπαντες άεργοι Που ανέλαβαν Την νέα διακυβέρνηση της χώρας Είναι να μπουχάρουν στο δημόσιο Να μεγαλώσουν τον κρατισμό Να γίνει πάλι Όχι, όχι ότι δεν ήταν Να γίνει μεγαλύτερο αυτό το κράτος τέρας Παρακαλώ Είπα. Ναι, σωστά. Ε, σωστά Μπράβο ρε τη λέει κρατή Κυβέρνηση, κράτος με πιστοτική κάρτα Στην κολότσεπη δεν υπάρχει ρε, Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια με δανεικά Δεν εννοείται να το καταλάβετε Μη μας πουλάτε φούμερα ρε yeah. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια Δεν υπάρχει ελευθερία με δανεικά yeah. Δεν εννοείται να το καταλάβετε yeah. Όταν σας παρουσιάσαμε εδώ την πρώτη ιστορία Με τα 200.000 λίρες Τότε που ανακάλυψαν από το, από το internet όλοι τα δάνεια του, του, μα, μα, πω, του μαυροκορδάτου και πως τον έλεγαν εκείνο το οποίο δεν σας ενημέρωσαν αλλά το κάναμε εμείς τότε είναι ότι στη δανειακή σύμβαση αυτή που από τις 80.000 λίρες ήρθαν στην Ελλάδα οι 15 τα άφαγαν τα στον δρόμο ε, οι παρέες καλά τα έφαγαν. ήταν το τι υπογράψαν παραχωρούσαν από τότε όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, της καινούργιας χώρας, μέχρι και τις αλλικές. Τα έχουμε δημοσιεύσει αυτά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Οπότε, λοιπόν, τι αυτή τη στιγμή μας δουλεύετε, για ποια αξιοπρέπεια και για ποια ελευθερία μας μιλάτε. Εντάξει, το φάγαμε το παραμύθι. Εντάξει, χαρήκαμε. Εντάξει, πήραμε, κρατήσαμε την ανάσα μας. Θα σκάσουμε στο τέλος, αδερφέ μου, ουρίστης. Πολύ σωστά. Μετά το σχέδιο Μάρσελ λοιπόν, όπως μας είπε ο κύριος Βαρουφάκη, θα κάνουμε το σχέδιο Μέρκελ και έτσι να τα πάρουν όλα. Δικά του ήτανε. Μήπως ήτανε δικά μα. Απλά, πείτε ρε μια φορά, αφού, αφού τους οι αλέωσεις σας ψηφίζουν, πείτε μια φορά μια μαύρη αλήθεια να πούμε στους ανθρώπους. Μη μας ζουρλένετε τώρα να πούμε. Πόσο να την κρατήσω έρμο στην ανάσα οπρέπειας. Θα κλατάρω στο τέλος. Σου είπα δεν είμαι και βατραχάνθρωπος. Πούσε, ρε Γιάννη, βατραχάνθρωπα. Πόσο κρατάς την ανάσταση Ρε βατραχάνθρωπα Λοιπόν Βατραχο... Πάκη Ε Πάκη φίλοι. Ε καλός τον Πάκη Καλός τέρμα Όλη η Ελλάδα σήμερα είμαστε Πάκης Πως έλεγαν όλοι είμαστε Έλληνες Πως έλεγαν ε, σήμερα είμαστε Έλληνες Σήμερα όλοι είμαστε Πάκης Ο Πάκιας Καλός τον Πάκια Οπότε μεγάλε καταλάβες Το θέμα είναι με Πιστωτική κάρτα στην κολότσεπη Ούτε ζωή γίνεται Ούτε κυβέρνηση γίνεται Ούτε ελευθερία Ούτε αξιοπρέπεια Όποιος δεν εννοεί να το καταλάβει αυτό Μα προθυπουργός είναι Μα πρόεδρος τη κυβέρνησης είναι Μα υπουργός είναι Μα πρόεδρος της δημοκρατίας Πάκης Προπάκης Δεν χρειάζεται να λέμε πρόεδρο τώρα Το λέμε Προπάκης Να ανάσα Προπάκης Ο Προπάκης Λοιπόν Τέρμα, δεν υπάρχει μια ελευθερία για εξύ You understood me? Oh, you understood me! Λοιπόν, γεια σου ρε Κουρουμπλή. Κουρουμπλής τώρα, πρόσεξτε. Ο Κουρουμπλής, με... είναι DNA Πασόκ τώρα. Πρόσεξτε, είναι βαθύ πασόκο ο άνθρωπος. Δεν είναι απλό πασόκο ο Κουρουμπλής. Μην κοιτάς τώρα που είναι... Ε... Ε, ρόζ, η αριστερά, είναι... Αριστεϊνό. Θα πάρει λέει, θα προσλάβει δυομισι χιλιάδες γιατρούς στο οίκα, έτσι ρε για να έχετε ένα παίζελο. Θα πηγαίνεις να πούμε το πρωί, ρίξε μια ματιά λε στο μάτι, εσύ, γιατί ρε παιδί μου, γιατί δεν βλέπω κανένα όμορφος ο πάκης. Ρίξε μια ματιά στα αυτή, θα πηγαίνεις στον άλλον, έτσι τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, θα μπαίνεις μέσα στο οίκα και... Ζεις σε μια άλλη κοινωνία, ρε μα, πρέπει να το καταλάβεις. Ωραία, μα πήρε το ποτάμι, μα πήρε ποταμό. Όχι, του θεούδουράγγι. Ο άραχτος. Όταν έκανε κατεβασιά που λες Λινάρα μου άραχτος τα παλιά τα χρόνια Και κατέβαζε τα κόπλα Τα κόπλα ήταν μικρά Κατέβαζε κάτι τεράστιους Πλάτανος, κορμούς Και όταν τον έβλεπες από πάνω από τη Βαλαόρα Νόμιζες ότι είναι καράβια που ταξιδεύουν Τι ποιητικό με έπιασε Άλλαξα από τον Πάκη σήμερα Δεν έχουμε <Τι>, αλλάξει δεν είμαστε άλλη Ελλάδα σήμερα τι έγινε, λαφαζάνι μου, οι Αζέροι δεν είναι. Οι συνδικαλιστές τη Γενόπουλα να του κόσει εκεί να του φράγκα να σου πούνε, Ναι. Έφαγε πόρτα ο Υπουργό Λαφαζάνης τη αριστερά πλατφόρμα, είναι αυτό που λένε Χαίστηκα και η βάρκα γέννη δεξιά. Λοιπόν, ο Λαφαζάνης είναι ε, Υπουργεύω και η βάρκα γέννη αριστερά. Ναι, λοιπόν. Και έφαγε πόρτα από του Αζέρου για το ΤΑΠ, για τον αγωγό. Οπότε λοιπόν μεγάλε όχι στη μείωση τιμών και όχι τέλει επειδή ο αγωγός θα περάσει από τη Μισή Θράκη και όλη τη Μακεδονία Ααααα, oh, oh, πρώτη φορά Πακικιστανικά Γεια σου ρε Γιάννη, τι μου στελε ο άνθρωπος παρακαλώ γεια σου λαφά Λαφαζανάκι Λαφαζανοπάκι που πέρα <ΡΟΣ> Ναι <ΡΟΣ> Γιατί έδωσε σημασία κανένα στην είδηση που είπα ρε φίλε Μα, ρε, γαλέ, έδωσε. Ή, ή, Όλο αυτό το που θα περάσει ο αγωγός είναι, Πια δεν είναι ελληνικό έδαφος Σύμφωνα με τον νόμο Είναι αυτόν τα που το είναι Δηλαδή το ναζέρων Είναι το ναζέρων Δίνοντας τον κόσμο πενταροδεκάρες Είναι ο νόμος αυτός Είναι νόμος Δηλαδή πώς διάλογο ισχύουν αυτοί οι νόμοι και με την αριστερά δεν μπορώ να καταλάβω. <συγελίου> το έδαφος μιλάμε, το έδαφος δεν θα είναι ελληνικό. Ας είναι δίπλα μέσα από το λευκό πύργο. Μέσα από τον, τον Παρθενώνα, πώς να σου πω. Δεν είναι ελληνικό. Είναι αυτού που το αγόρασε για να περάσει ο γός. Είναι αζέρικο στην προκειμένη περίπτωση. <συγελίου> <συγελίου> θα το καταλάβετε. Ναι Ιου. Ναι Ιου. Ή θα βγείτε πάλι στις πλατείες με την αξιοπρέπεια. Σας λέγαμε παλιά για τον επιφανιούχο Γρουν αγόρασα τώρα Σας λέγαμε τι μπορείς Ορίστε Έχουμε καινούργια σύνορα τώρα Συνορεύουμε τους αζέρους Ναι Ναι ναι ναι έλα για Εδώ έχουμε τον Μπάκι πρόεδρο και δεν θα Δηλαδή τώρα μεγάλε περνάει ο τάπ Από το σπίτι του καναλάρχη του Θανάση Δεν λέει αυτός τώρα λέει εγώ ρε παιδί μου δεν συνορεύομαι την Αλβανία, την Βουλγαρία, την Κιουγκοσλαβία, την Τουρκία συνορεύομαι τους αζέρους αν περνάει ο γογός δίπλα το έδαφος είναι αζέρικο το καταλαβαίνει! ρε πως αλλιώς θα σου το πω ρε Πακί δεν πω να πω τίποτα άλλο να σου πω είναι νόμος ψηφισμένος και τον λειτουργούν και οι αριστεροί οχ πνίκα και που λέει, μεγάλε ένας <laughs> χτες πάνω στην χαρά του λοιπόν Είχε μένω το μαγκάλιο άνθρωπος γιατί δεν είχε λεφτά να βάλει πετρέλαιο και πάνω στη χαρά του μόλι ανακοίνωσε ο τσίπρα του, του Μάκη. Σηκώθηκε να πανηγυρίσει ο τέρμο άστιγο και κάει. Και τώρα πέρα από την πλάκα αυτό είναι αλήθεια έτσι στου αμπελόκηπου. Κάει και ο άνθρωπο. Καταλαβαίνει πάκι. Πάκι ο πάκι. Καταλαβαίνει έλα. opo kakia na ναι. I turn on the TV and I see myself in hassle <coughs> my <man. laughs> Οχ, πακιασμένοι. Μόφηκαν τα πάκια σήμερα. Αυτό δεν ήταν εκπομπή, ρε Μαγάλη. Αυτό δεν ήταν εκπομπή. Αφήστε με μονάχο μου να κλαψω. Ορίστε. No Οχ, μόλις βγήκα. Ναι. Ναι, δεν έχω τίποτα, δεν έχω τίποτα. Μόνο τον άστιγο. Λοιπόν εντάξει. Ναι. Δεν κατάλαβα τι μου είπατε. Δεν κατάλαβα ρε τελείω έχω, έχω το μυαλό μου να πούμε να κλείσω και να ξεμπερδέψω και τα καλώδια και δεν κατάλαβα να μου. Βλέπει την σαν όλοι. Λοιπόν τι σου λέγαμε, Γάλε, κάτσε ένα δώρημα. Μεγάλε, εγώ θα σου πω έχει δεν έχει πάκι. Εγώ θα στηλέω την ναι, ιστορία και εσύ την εκεί που ξέρει. Το Ίδρυμα Ανιάρχου Σιτίζει τα παιδιά στα σχολεία Που δεν έχουν ένα πια το φαΐ στο σπίτι τους Το Ίδρυμα Ανιάρχου Είπαμε Έτσι. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Έχουν λάβει αιτήσεις Από 1050 σχολεία Στην Ελλάδα Αλλά μπορούν να καλύψουν μόνο 151 πενήντα τώρα Ακούω τώρα τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή Κι ας τους και τους πάκεδες τώρα Που κάνει εσύ οι ήρωες Ξεκίνησαν διανομές σε 3.000 παιδιά και σήμερα έχουν φτάσει στα 15.600. Για την Ελλάδα μιλάμε, πάκι Μιλάμε για την Ελλάδα, πάκι όπως, όπως και σε όποιο κόμμα κι αν είσαι, αριστερός, δεξιός, κυβερνητικός, αντικυβερνητικός. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες παιδιά που υποσυτίζονται. Και θα μου πεις τώρα, κατηγοράς το Ίδρυμα Νιάρχου, φυσικά κατηγορώ το Ίδρυμα Νιάρχου, Φυσικά κατηγορώ την κυβέρνηση Όποια κι αν είναι αυτή Παρακαλώ Δεν μπορείς λοιπόν να έρθεις να μου πεις Σήμερα εμείς κυβερνάμε 20 μέρες Κυβερνάμε 20 μέρες, 10 μέρες και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα φυσικά μπορείς να κοιτάξεις πρώτα αυτό και όχι τις μισθούπε και τις ιδιωτικές ασφάλειες των συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠΔΕΗ τις επαναπροσλήψεις δεκάδων χιλιάδων κοπριτών που, τους οποίους τους διώξανε ξέρω εγώ με υπουργή, δικαστικές αποφάσεις γιατί ήταν κλέφτες γιατί γιατί γιατί αυτό είναι χρεώνονται σε εσάς αυτά καταλαβαίνει, όσο υπάρχουν ιδρύματα ενιαρχού που συτίζουν Ελληνόπουλα ή οτιδήποτε σε οποιαδήποτε χώρα ελευθερία και αξιοπρέπεια είναι ανύπαρκτες σε αυτές τις χώρες σε αυτές τις κοινωνίες τώρα αν δεν εννοείτε να το καταλάβετε εσείς αριστεροί άνθρωποι δεν περιμένω από τους πάκηδες της ζωής να το καταλάβουν οπότε λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου Αλληνογαρδομπόμπουλο έρτεν η ώρα που λέει και ο... ο φίλος μας ο ξέρεις ποιος να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να α, να βάλουμε τον παγλαβά όχι λοιπόν, και να πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε να κλείσουμε αφιερωμένο ξερετικά λοιπόν σε σεούλους τους φίλους και τις φίλοι να στο πιο ψηλότερο βουνό. Να ακούγεται στην έρημια ο πόνος μου με την πένια. Ακούγεται στην έρημια ο μου με τη βένια Είναι φίλος, και με τα δέντρα συντροφιά κι όταν θα και πονώ θα αναστεναζει το μπουνό κι όταν θα και πονώ θα αναστεναζει το κουτό Ήταν για σήμερα Παρέα με τον Πάκη Θα κάνουμε μια εκπομπή Παρέα με τον Πάκη Θα τελειώσει και το θέμα του Πάκη Λινάρα μου, θα το καταπιούμε και αυτό όπω θα καταπίνουμε όλα Εκείνο το οποίο σίγουρα πα... δεν αλλάζει Και πάει από το κακό στο χειρότερα Είναι το μερογκάματο, η φόρη, όλα αυτά τα πράγματα Θα γιομίσουμε πάκηδες Και τέτοιες ιστορίε έχουμε να δούμε κι άλλε. Κυρία μου και κυριέ μου Μείνετε συντονισμένοι στο ρα Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που κάνετε να ακούτε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα για τα πραγματικά πολύ έξυπνα που μας είπατε. Πακιστάν, ναι. Και ευχόμεθα να είσαστε πολύ καλά πάντοτε. Γεια και χαρά σας. fm steo